Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει, η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη, ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. ότι είναι μόνο ένδειξη αλλά είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες ότι πρόκειται για μια τάση Πάνω απ' όλα είναι σοβαρός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετρημένος δεν πανηγυρίζει, δεν βγαίνει να πει αν και το επίτευγμα είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε βγαίνει και λέει, έχουμε τις τάσεις το φρενάρισμα άρχισε, είναι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά χτες, και νομίζω τρίτη κατά σειρά εβδομάδα που κάνει σχόλιο για την ανεργία η οποία αρχίζει να μειώνεται ή μάλλον μειώνεται η τάση αύξησης της ανεργίας και αυτό κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να το μοιραστεί μαζί μας για να χαρούμε όλοι μαζί πραγματικά είναι κάτι που μας χαροπεί. όπως τον ακούσατε λέει ότι έχει αρχίσει το φρενάρισμα τώρα σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση το φρενάρισμα της ανεργία. Αύξηση τη ανεργία ουσιαστικά έχει φρενάρει και ότι αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση της ανεργία, Για μένα, σήμερα θα πω μόνο αυτό. πάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Θα ανεργία, τέλος ανεργία, τέλος Ανεργία, τέλος ανεργία, τέλο. Ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές Μπράβο Αντώνη Μπράβο Αντώνη Είναι επίτευμα Αντώνη, μπορεί να τις το στο Βενιζέλος με αυτό Ο κουβέλης δεν νοιάζεται Αλλά όμως μπράβο στον Αντώνη που καταφέραμε να αρχίσει το φρενάρισμα Το ακούσατε, πρώτο παγκόσμιο ήτανε Πρώτη παγκόσμια μετάδοση, το φρενάρισμα τη ανεργία. Χαρούμενοι ξεχύνονται στου δρόμου, οι νέοι κυρίω, 60% είναι και η ανεργία. Έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα. Κάνουν όλοι σχέδια πώ ακριβώ θα δουλέψουν. Δεν συζητάμε τι θα παίρνουν όταν δουλέψουν. Αυτό είναι ένα άλλο, μια λεπτομέρεια στο πανηγυρικό κλίμα που σιγά σιγά καλλιεργείται. Αυτό είναι μια δευτερεύουσα, δευτερεύουσα σημασία υπόθεση. Δεν μα νοιάζει τι θα κάνει κάποιο όταν θα δουλεύει. Στόχο είναι να δουλεύει. Ε, με αυτά τα ευχάριστα, προχωράμε παραπέρα και μένοντα πάντα στα ίδια ευχάριστα, διότι έχει έρθει εντολή από το Μαξίμου και εμεί πάντα τα τηρούμε αυτά. Πλέον σβήνεται και η λέξη ανεργία από το λεξιλόγιο όλων μας. Ανοίγουν οι δουλειέ! Ανοίγουν οι δουλειέ! Ανοίγουν οι δουλειέ! μια πρώτη ένδειξη ότι άφησε την α... έχει αρχίσει να φρενάρει. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι πιο στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, και Μετά από χρόνια συνεχούς αύξηση Στο περασμένο Φεβρουάριο άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Πατ, πατ στην πλάτη, ναι, ναι, ναι, θα περάσει. Ο Πρεττέρη κάνει ό,τι μπορεί, μπας και συνεφέρει ό,τι μπορεί, αλλά και αυτό έχει μείνει πίσω. Ακούσατε, δεν θα ξαναλέμε τη λέξη ενεργεία. Εμεί τη λέμε εδώ για να μπορούμε να συνανοηθούμε. Θα μπαίνει μπίπ. Πρώτον, δεύτερον, έχουμε ακούσει το φρενάρισμα και είμαστε στον αέρα ήδη 5-6 λεπτά και έχει πέσει. Με πολύ μεγάλο ρυθμό η ενεργία να ακούσουμε, ακριβώ από το 30 πόσο ήταν μέχρι χτες, που έχει φτάσει τώρα. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Είσαι δικός μου ξανά, και το νιώθω σαν και πρώτα. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Με... Και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Πράτα με τώρα σφιχτά στον ήρωα στην πόρτα. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουν τα χέρια μας στην ανάγκη να κουβώλα. Όλοι μαζί. Πάμε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν Χαρούμενο κλίμα έχουμε, αλλά έρχεται να μας το χαλάσει Ακροατής, κάτι γίνεται εκεί στο Σύνταγμα, τι γίνεται Συμβαίνει λέει τώρα, εκρηκτικό εκ, εκ, εκ, Το κλίμα έξω από το, ήταν σαν έκρηξη η λέξη Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών μας λέει ο Φώτης ο Ακροατής Χρήση βίας από τα μάτια εναντίον εργαζόμενων το νεάς Οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα αδεδουλευμένα του και για την τύχη τη εταιρεία. Θαυμαστικό εκεί. Δεν υποχωρούν αν δεν λάβουν άμεσα απαντήσει από τον κύριο Στουρνάρα και αποφασίζεται σύμφωνα με τι εξελίξει των επόμενων λεπτών. Νέα απορία προ το Μαξίμου. Αυτά τα λέει η Ακροατή για όσα συμβαίνουν έξω από το Υπουργείο Εθνική Οικονομία. Δεν έχουν πάρει το μήνυμα του Σαμαρά. Δεν είδαν χθε τον Πρωθυπουργό. Έχουμε βάλει τα τραγούδια σήμερα. Αυτά που ακούμε είναι από δύο-τρει δεκαετίε πριν. Αυτό μα βγάζει και ο Σαμαρά, ότι μα τον έχουν στείλει προηγούμενε δεκαετίε εδώ ω αδιάθετο υπόλοιπο. Για να ρυθμίσει τα θέματα Όλη η αισθητική που εκπέμπει είναι του 70 Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί μα θυμίζει Σε κάποιους τα νιάτα σας Ο Κροατής αυτός Και αυτοί που βρίσκονται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών Δεν έχουν πιάσει το μήνυμα Όπως το εξέπεμψε χθε. Ο Σαμάρα. Το κλίμα έχει αλλάξει, η εικόνα αλλάζει Ρέβαια. Η κοινωνία σύντομα θα νιώσει τη διαφορά Και η ελπίδα που ήδη κερδίζει έδαφος Θα κυριαρχήσει και πάλι Yeah. Πέρασα καλά χτε δάδυ στη γιορτή, χόρεψα και μπάλο. Η και κρασί ήρθαμε στο κέφι, γέλασα πολύ. Και θυμήθηκα πώ θα το πρωί. Αμεγάδα, δουλειά! Μπράβο, Αντώνη. Μην εναστελάζεις, ξύπνε και με κέφη πάμε για δουλειά Σαμαρά Την άνεργιά σκοτώνει Σαμαρά Αντώνη Την άνεργιά σκοτώνει Σσ. Δύο είναι, φανταστείτε, ενθουσιασμένοι νέοι Οι οποίοι έχουν πιάσει τα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό που οποίος ήταν εγκρατής και δεν πανηγύρισε ακόμα Φανταστείτε τι έχει να γίνει Το Σεπτέμβριο, αν έχει πέσει μία μονάδα η ενεργεία λόγω καλοκαιριού, θα πέσει δεν το συζητάμε. Τι πανηγύρια στου δρόμου, αρνιά είναι επίκαιρα βέβαια, αλλά θα τα ψήσουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια θα έχουν πεταχθεί στο δρόμο καμιά δεκαριά χιλιάδε δημόσιοι πάλι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο δείκτη θα έχει πάει λίγο πιο κάτω από το 29-30 στο 28-27, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που ακούμε από εδώ και πέρα έχει τίτλο Πάμε για δουλειά. Ηρωνία στι μέρε μα, αλλά όμω τη δεκαετία του 70. Που ήταν αλλιώ τα πράγματα, είχε κάποιο νόημα. Ο Άδωνη, γιατί έχουν περάσει 10 λεπτά και δεν έχουμε ακούσει Άδωνη, έριξε έναν καυγά σήμερα το πρωί. Πρωτότυπο, ναι, ήταν καταρχήν σε κανάλι σήμερα το πρωί, και αυτό πρωτότυπο, ε, με τη Ραχίλ Μακρύ, βουλευτήνα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο καυγά έγινε επειδή ο Άδωνη, ενώ μιλούσε εκεί με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, είπε ψεύτη τον καμένο. Ούτε καν μια γυναίκα δεν θα τον αποκαλούν. σε δεν γιατί κόμμα. Και το κύριο και Ο κύριο Δεν Πιστεύω, σ σ σ <Τις> Δεν έχει σημασία να καταλάβατε τι είπα, Είναι ένα γνωστό καβγά. Αυτό που έχει αξία και θα το ακούσουμε τώρα, μου αρέσουν πολύ εμένα αυτά όταν συμβαίνουν. Ενώ τσακώνονται και ο καθένα λέει το δικό του δίκαιο, τη δική του αλήθεια και βέβαια τον πνίγει το δικό του δίκαιο, ξαφνικά η μακροί από του Έλληνε και ο Άδωνα φρενάρουν στο ίδιο ακριβώ σημείο. Και αυτό έχει μια αξία. Κύριε, Ο κύριε. Θα μου κάνετε μαθήματα ηθικής εσείς παρακαλώ, Μα παρακαλώ Θα μου κάνετε μαθήματα ηθικής Έρχεται το βράδυ, ώρα μια σορμά Άντρε με γραβάτα κι γυναίκε γυναίκες με μακριά Πάνε στις ταβέρνες, φεύγουνε λεφτά Λεφτά υπάρχουν Και ύστερα θυμούνται πω σε λίγο θα ανεπτά Πάμε για δουλειά Πάμε για δουλειά Πάτ στην πλάτη, ναι ναι ναι θα περάσει Ότι πρέπει να κάνεις, μην αναστενάζεις Πάμε για στ, Την ανεργία σκοτώνη. Ξεχάστηκε ένα σίγμα επειδή υπήρχε κάπου θα έχει χαθεί ο δαίμον κτλ Η συζήτηση μετά τον καυγά και το ταυτόχρονο σταμάτημα συντονισμός λέγεται αυτό μεγάλων δυνάμεων οδηγήθηκε σε, σε θέματα τα οποία είναι για μεσημεριανά δικό όπως είμαστε εμείς αν είναι παρθένος ο καμένος <Δουλαια> Σα παρακαλώ. Σε γορέ. Σα παρακαλώ. Κυρίω δεν είναι παραγωγή. Σα παρακαλώ. Δεν είναι σας παρακαλώ κύριε, κύριε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν επιτρέπω. Μα είναι τι να σχάδες. κάνω δεν πρέπει να έχω δεν πηγαίνουντα αυτό. Θα κάνω εδώ πέρα. Δεν πρέπει να έχω το κινητό χω... για να επιβέλω. Έρχεται ο Θεό σαν την Αμερική. Everybody, cepi tupi. Plu josz plus koliżi. Kato do goario, żyto to Prawa do Που νακέει την ψυχή σα! Κάντε το φλόγα! Χου νακαίει τη συνείδησή σα. Αυτή η δήλωση τη τελευταία του Σαμαρά δεν είναι παρακίνηση σε βιεπραγίε να το βάλουμε μέσα μα και να καούμε να κάψει τη συνείδηση και ό,τι άλλο έχει ο καθένα μέσα του. Καλησπέρα, Θήμιο μήνυμα εδώ ακροατή, φρενάρι με έχει τίτλο. Χθε απολύθηκαν έξει συναδελφοί μου. Έπαιδε και συνέχεια, φιλικά ανδρέα από την Ηλιούπολη. κουράγιο σε ένα στου έξι. Και στου υπόλοιπου, εμεί σήμερα, όπως έχει δει, έχουμε μπει, έχουμε αλλάξει, επηρεασμένοι από το επικοινωνιακό επιτελείο τη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που γράφει, που λέει, που κάνει και που δεν λέει και που δεν κάνει. Και πανηγυρίζουμε, διότι έχει αρχίσει να μειώνεται η ανεργία, με εγκράτεια βέβαια, όπω ο Πρωθυπουργό. Έχουμε αρχίσει τι δουλειέ. Το βλέπει ο καθένα δίπλα. Τότε, όταν περπατήσει στον δρόμο, αυτά δεν συζητάμε όλοι. Γιατί εμεί να είμαστε εδώ, μίζεροι, κάθε μέρα και να λέμε ότι. Δεν βγαίνει έτσι, αυτό το πρόγραμμα θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Όχι, θα γίνουν καλύτερα. Λάθο. Γίναν καλύτερα τα πράγματα. Όποιο θέλει να συμμεριστεί τη χαρά μα, την αισιοδοξία και οτιδήποτε άλλο, 211-28200 είναι τηλέφωνο επικοινωνία. Απαντάω. Περιχάρης Αποστόλη. SMS στέλνουμε στην, στο 54% γράφουμε ρεαλ, αφήνουμε και ένα κενό. Και mail, όποιο θέλει να στείλει, γράφει στούντιο παπάκι. realfm.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση. Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και εδώ είμαστε για να ολοκληρώσουμε τα πανηγυρία. Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Με γεμάτο το στομάχι και σπαθιά μας μουσική. Μπράβο Αντώνη. Συζήτησες τι κάνετε, πως πάει το παιδί. Πήραμε πλυντήριο, θα πάρετε κρασί. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Πρέπει να πολύ. Πάμε για δουλειά, πάμε για Αρχίζουμε, αρχίζουμε! Ότι ξέρα κάνεις, μην αναστελάζεις Ξύπνε και με και για δουλειά Ανεργία τέλος, ανεργία τέλος Ανεργία τέλος, πάμε για δουλειά Ανεργία τέλος, πάμε για δουλειά Ότι ξέρα κάνεις, μην αναστελάζεις Ξύπνε και με και για δουλειά Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία Έχουμε δουλειά Και όχι ανεργία Πάμε για δουλειά Πάμε Πάμε για δουλειά hey. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστεράζεις Σύπνετε με και πάμε για δουλειά Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10% Μπράβο Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Ρίξαμε και την ανεργία μέσα σε μία μέρα από χθε. Πλησιάζει από πάνω κατεβαίνοντα. πέφτει. Μπορεί αύριο να έχει μάλλον γίνει μονοψήφιο. Ε, οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ όλοι. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό που στέλνει ο πατρέα. Φίλος λέει, πολύ πετυχημένα είπε προχθές εισαγωγικά. Παιδιά ξέρετε που πουλάνε χιστουγεννιάτικα δέντρα? Πληρώθηκα για τα Χριστούγεννα Είναι αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει σε κάποιου. Θα λυθούν όμω όλα αυτά. Θα λυθούν διότι είναι σε γνώση των κυβερνώντων. Οπότε, αν δεν λυθούν, θα λυθούν αλλιώ. Όπω θα μα πει τώρα η διαφήμιση που ακολουθεί, διότι έχετε μάθει το ο Πάγκαλος Πάγκαλο δεν μπορεί να κάθεται. Τόσα χρόνια έχει μάθει να είναι ενεργό, δραστήριος να προσφέρει στο σύνολο. Θα κάνει εταιρεία, όπω γράφουν τα blog sites κτλ. Εταιρεία αποτέφρωση. Ένα σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε θα το φτιάξει ο Εθόδωρο Πάγκαλο. Δεν ξέρω πότε θα το φτιάξει, που θα έχει έδρα. Αλλά οι πρώτες διαφημίσεις μας ήρθαν. Γιατί να κες βενζίνη και χιλιόμετρα για να πας στη Βουλγαρία. Γιατί να σε κλάψουν βουλγάρες μάνες. Γιατί να σε καίνει ρέγγες. Κάψου στον τόπο σου. Κάψου στην πατρίδα σου. Κάψου ελληνικά. Ο πρώτος φούρνος άνοιξε. Κέντρο αποτέφρωσης Θόδωρος Πάγκαλος. Κάψου από τον καλύτερο στην καλύτερη τιμή. Είναι λύπασμά στη στιγμή. Η φύση έχει ανάγκη και ο Θόδωρος Πάγκαλος φροντίζει για τη φύση. Το πρώτο κρεματόριο είναι γεγονός. Πολύ ωραίο ακούγεται. Δελεαστικό, θα έλεγε κάποιο. Μας έχει στείλει μια ανακοίνωση η διαχειριστική ομάδα του Athens Indimedia και δεν θα μπορώ να το διαβάσω είναι πολύ μεγάλη. Σχετικά με τα όσα έγιναν και χθε, αλλά κυρίως με τα όσα γίνονται. Καιρό τώρα είναι στο στόχο το η Media, με το κλείσιμο και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί κάποιο να μην συμφωνεί με ό,τι λέγεται, γράφεται, διαδίδεται... μέσα από ένα μέσο ενημέρωσης, μοντέρνο, όπως είναι το διαδίκτυο κτλ. Όμως, προσωπικώς, εδώ σε εκπομπή και ω άτομα, θέλουμε να υπάρχει. Και θέλουμε να υπάρχει πάρα πολύ όλες οι φωνές και οι πιο ακραίες φωνές. Αν ειδικά επικρατούν όσο περνάει ο καιρός οι ίδιες οι ολόιδιες οι φωνές φωτοτυπία... και τα μυαλά φωτοτυπία και οι απόψεις με φωτοτυπία. Καλύτερο τότε είναι να υπάρχουν όσο γίνεται πιο ακραίε, μήπω και ισορροπίε όλο θέμα. Ένα απόσπασμα τη ανακοίνωση που μα έχουν στείλει. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο για την εξουσία, τα αφεντικά, τα κυβερνητικά κλπ. φερέφωνα τη Τρόικα και των μνημονίων να επικρατήσει ο ζόφο τη καθεστοτική κυβερνητική προπαγάνδα, έτσι όπω εκφράζεται από τι τηλεοράσει, των τύπων και τα καθεστοτικά ραδιόφωνα. Σήμερα για το κράτο είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο να φημωθεί κάθε ελεύθερη έκφραση, κάθε ελεύθερη διακίνηση ριζοσπαστικών και ανατρεπτικών ιδεών, ελπίζοντα να ανακόψουν τι αντιστάσει όσων δεν αποδέχονται σιωπηλά τη μοίρα που τους επιφυλάσσουν. Απότερο σκοπό του, αλλά και μάταιη ελπίδα του, είναι να ανακόψουν και να αποσυντονίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια συζήτηση, οραματισμού και δράση στην κατεύθυνση τη διαφορετική αγωνιστική οργάνωση και έκφραση τη κοινωνία. Δεν θα τα καταφέρουν όμω. Όπω δεν τα κατάφεραν σε όλες τις προηγούμενες απέλεπιδες προσπάθειές τους. Το Athens in the είναι οι χρήστες του. Είναι όλοι οι συνημερώνουν και ενημερώνονται για τον ταξικό κοινωνικό πόλεμο που διεξάγεται στις καπιταλιστικές κοινωνίες παγκόσμια. Όσο και να προσπαθούν λοιπόν δεν πρόκειται να το φημώσουν. Η λογοκρισία και η καταστολή δεν μας φτωεί, αλλά αντίθετα μας δυναμώνει. Ε, λέει ακόμα ότι θα συνεχίσουμε Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα χρήση του δημόσιου δικτύου, πιστεύοντα ακράδαντα πω οτιδήποτε δημόσιο ανήκει στην ίδια την κοινωνία και όχι στην εξουσία, το κράτο και το κεφάλαιο. Δεν πρόκειται να του επιτρέψουμε να χαρούν την καταστολή. Δεν πρόκειται να του επιτρέψουμε να λιμένονται για πάντα του δημόσιου πόρου που μα ανήκουν. Δεν πρόκειται να παρακολουθούμε αδρανεί, να σοπάσουμε και να υποκύψουμε σε καμία καταστολή, σε καμία λογοκρισία, ακόμα και να αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοριστούμε αγωγικά, και να αναζητήσουμε γόνιμο έδαφο σε άλλου τόπου φιλοξενία. Και τελειώνει. Η αντιπληροφόρηση δεν φυμώνεται, δεν λογοκρίνεται, δεν καταστέλλεται. Οι κοινωνικοί ταξικοί αγώνες δεν ανακόπτονται από ξεπουλημένους υπαλληλίσκους και κατασταλτικούς μηχανισμούς. Διαχειριστική ομάδα του Athens Indy Media. Ναι, Ελληνοθένεια. Ναι. Μήπω μπορείτε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε κάτι για αυτό που γίνεται πάλι που έγινε, μάλλον στα προπύλαια. Είμαι μητέρα, είμαι 56 χρονών και ντρέπομαι για όλου εμά του αριστερού που αφήσουν τα παιδιά μα να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Γιατί του συλλάβανε, έγινε κάτι, ξέρω. Δεν έγινε κάτι, <χει> δεν τα αυτά. Αυτοί οι αλυταραίοι βρώμικοι σε λίγο θα φτάσουν και στη Βουλή. Ό,τι πιο ιερό έχουμε. <χει> Καλά Πέστε κάτι. Αποστολή, Έλα. για τους επενδυτές, σε ένα δρόμο της Ελλάδας που είχαν μαζευτεί όλοι και οι από όλα τα κράτη, έγραφε πούμε, Η αναρχική, ναι, Οι αναρχικοί, οι αναρχικοί, μα... που κατέβασαν την ελληνική σημαία ε, σήμερα, α... σήμερα που συζητάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ναι. κατέβασαν τη σημαία της Ελλάδας για να βάλουνε τι, τι μια σημαία, θα μπορούσαν να βάλουνε κι άλλες, μόνο μία βάλανε.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 Σε όσα ζωντανά, ζωήφια πήγαν και του ψήφισαν, απλώ θέλω να πω μόνο ότι από την ελληνική ιστορία που μάθαμε στο σχολείο, πρόκειται για πατριδοέμπορα ελληνόφωνο πατριδοκάπηλο, και επειδή οι δικοί μα εδώ στα χωριά τη Επίρου αυτού του έλεγαν παλιωτόμαρα πρόκειται περί προσκυνημένου παλιοτόμαρου. Συγχαρητήρια σε όσου του ψήφισαν αυτόν, εκείνη τη βούλτευση και τον Τινόπουλο. Αλλά για να μην αναφέρω άλλου και την εκπομπή όλη, ντροπή σε πάνε και ψηφίζουν τέτοια παλιοτόμαρα προσκυνημένα Ευχαριστώ ως πατριδοέμπορος. Γεια Έχει μια δωνιά σου μπορέφιλε. Γιατί κατηγορείτε ρε φιλε τον άκκι τόσο πολύ, να πούμε, για τα γεράματα του πήγε γι αυτό να πούμε να πάρει πένκια. Δεν είχε πήρα ένα αρχεύσκοποσ πριν από χρόνια όταν του βρήκαν ένα δισεκατομμύριο στο λογαριασμό λέει τα είχα για τα γεράματα μου. Και αυτό έπαθε ένα γέρωτο έρωτα, φίλε. Σωστό, και... απλά είναι αυτό που λέει ο Λοβέρδο, ο πετυχημένο υπουργό υγεία. Θέλω είναι αυτό ότι η συνταξιούχοι δεν πεθαίνουν κιόλα. Αυτό δεν πεθαίνουν κιόλα. Πολλά χρόνια μετά την έξι δώρε. Έχει γεράματα. μακριά γεράματα. Το παιδί. Το παιδί. Το παιδί Η, η άλλοι οι παταβούρα να πούμε είτε φωτοσόπ που, που τις κάνανε, εφάρμοσε το αμερικάνικο το σύστημα. Να πάει σαν σαβούρα στο δικαστήριο για να αντιληφθούνε. Αλλά ρε μα καλά, ο λαό ξέρει να πούμε, επειδή εμφανίστηκε έτσι σαν βούρα. τι νομίζει ότι ο λαό δεν θα καταλάβει. Αυτοί εφαρμόζουν το αμερικάνικο το σύστημα ξέρεις, που του λέει να πηγαίνετε χάλια, να, να δείχνετε τα ταλαιπωρημένοι. Και δεν ήξερε τίποτα φυσικά το κορίτσι. Αλλήμονο. Λοιπόν, θέλω να πω για, τους, ε, για τη Μανολάδα, για την περίπτωση. Ναι. τι δίθενε πιστάτες. είναι δουλέμποροι εργολάβοι. Αυτό το ξέρω από περίπου εκεί γύρω στη Μανολάδα. Και όπως υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και σε σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και σε συσκευαστήρια, υπάρχουν και παντού. Τι τέχι. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω, φίλε. Ναι, ναι, ναι, είσαι λίγο προβολικός, Μην τα είσοπε εδώ Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, ναι, με μεμονωμένο περιστατικό. Ή τέλο πολλά μεμονωμένα περιστατικά συγκεντρωμένα σε ένα. Ευχαριστώ πολύ. Ακονόντουσαν και πήγε η κουβέντα στα σκληρά. Αν έχει διαβάσει η Ραχίλ Μακρύ το μνημόνιο, γιατί αυτό για τον Άδων είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιο για το μνημόνιο αν δεν το έχει διαβάσει. Δεν μα απασχολεί αν το ζει ή αν το έχει ζήσει. Αν το έχει διαβάσει, δεν το είχε διαβάσει ή το έχει διαβάσει, και για να καταλάβει ο Άδωνης παραπέρα, πόσα παραρτήματα έχει το μνημόνιο. Είναι η πρώτη ερώτηση. Αν την περάσει αυτή, μετά μπορεί να πα στα. Υπόλοιπα. Σήμερα το απόγευμα στι 7 στο Πνευματικό Κέντρο Πολύχνης στην Οδό Ελπίδο. Υπάρχει τουλάχιστον ω δρόμο. Η Λαϊκή Επιτροπή οργανώνει σύσκεψη εργαζομένων με οποιοδήποτε σχέση εργασία στο δημόσιο για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα, λέει ο Γιώργος που μα στέλνει το μήνυμα. Ήταν δίπλα σου όταν σε έβαλε στο δημόσιο. Ήταν δίπλα σου όταν ο γιο σου πήγε φαντάρο. Ήταν δίπλα σου όταν πήρε επίδομα αναπηρία. Τώρα είναι δίπλα και στα στερνά σου. Σε όλες τις χαρούμενες στιγμές της ζωής σου είναι δίπλα σου. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι. Κάψου σε εμά. Θόδωρος Πάγκαλος. Το σπίρτο της ζωής σου. είναι η νέα εταιρεία γιατί μερικοί λένε ότι δεν ανοίγουν εταιρείε σε αυτόν τον τόπο και γενικώ οι δεν η επιχειρηματικότητα δεν προχωράει, αντιμετωπίζει προβλήματα. Να, ανοίγει η εταιρεία. Ένας κορυφαίος Έλληνας, σύμβολο όλων μας, ανοίγει από τεφροτήριο ανοίγει, καταλαβαίνετε ξέρουμε τη διαδικασία, έλειπε βέβαια από τον τόπο, οπότε έχει φτιάξει τις διαφημίσεις πριν από την επιχείρηση για να ξέρετε τι ακριβώς θα επιλέξετε το από τεφροτήριο απευθύνεται κυρίως στο λαό Λοιπόν, η Ελλάδα πάει πολύ καλά Πού πάει, πού πάει η Ελλάδα. Η Ελλάς εννοεί συμπάτση η Πάει πολύ καλά και στην ώρα της Όπου μυρίσει ανομία Όπου ανομία αν κατέβει η σημαία και πανώ μπροστά από τα προπήλαια Τρέχει αμέσως Μάλιστα, λοιπόν Πολύ έτσι ο Είναι αυτός είναι που το λέει, τώρα τον άκουγα και και ακόντευα να πνιγώ Σε άλλες λαμμογές, μεταβιβάσεις, αγορές, μικρών εταιριών από καρχαρίες Βρε Αποστολή μου Αμπευθείας αναθέσεις και αυτά, σε αυτά δεν τρέχει Ελλάδα Αποστολάκι μου, αυτοί ξέρουν τι κάνουνε και του έχουμε και στη βουλή και τους πληρώνουμε. Αυτός ο λαός, έλεος Θεέ μου, πότε θα ξυπνήσει Αυτός ο λαός, αυτός ο λαός Ναι Ναι, γεια σου Αποστολή Γεια σας, αποστολή. σας. Από τηλέφωνο. <Κερκυρα> Dzira, to po dziwnym, Άραία. Θα ήθελα να σου πω κάτι σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εδώ με τον τουρισμό. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και έρχονται κουρασγερόπλια από τι 14 του Μάρτη. Να τα ήρθε η ανάπτυξη. Τα λέει ο Σαμαρά. Αυτά δεν λέμε. Τα λέει ο Σαμαρά. Α, ο Σαμαρά τα λέει. Θέμα... Είπε μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη αρχίσανε. Ε, ήδη αρχίσανε. Ούτε Ιούνιο δεν θα έρθει. Δε... Θα έχουμε ανακάμψει πριν. Το θέμα είναι ότι θα τα να κάνουμε Χριστούγεννα. Η κατάσταση στην αγορά είναι τόσο χαλιά. Ενώ πιστεύετε ότι θα προλάβει να κάνει καλοκαίρι. Τέλο πάντων, για πε. Κατασ... Καλοκαίρι θα κάνει. Γιατί έτσι κι αλλιώ στο είμαι, όπω και να τα πράγματα, μια βουτιά θα τη ρίξω. Ε... Την βουτιά θα τη ρίξει, αν θα βγει έξω, δεν ξέρω. Ε... Η απόφαση εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολη. Από πού θα τη και πού θα πέσω, και αυτό παίζει. Ναι. Ε, η κατάσταση στην αγορά είναι τόσο δύσκολη, ε, η οποία. την να σου πω τώρα, στο τέλο του καλοκαιριού θα βγουν και θα πούνε να είχαμε αύξηση τουρισμού, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Το οποίο αποτέλεσμα, να ξέρει, θα είναι να κλείσουν ακόμα και αυτοί που κρατούνται με γερμύχια και με βουδιά σήμερα. Αποστολή, καλημέρα, τι γίνεσαι Καλά εσύ Ο Γιάννη ο Φορτηγατζής είμαι Οπα. Ο Πα Ο Γιάννη ο λέω είμαι Έλα, πού πάει το αγόρι Που πάω τώρα Ναι Πάω μια από καβάλα Μάλιστα, μ' αρέσει Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω ο Πάγκαλος Όταν θα έρθει η ώρα να αποτεφρωθεί Έχει λάβει μέρημνα για το μέγεθός του Ή θα τον πάμε στη Χαλίπουργη να τον ψήσουν Μισό λετό. Έλα, έλα αποστολή. Έλα. έλα Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αλλά σε παρακαλώ, θέλω να τη βγάλει. Να ξέρει ότι στην κατασκευή που γίνεται στο ΧΙΤΑ γραμματικού, ότι υπάρχουν, το 80% είναι ξένοι αλλοδαπή εργάτε, που δεν έχει καμία σημασία. Αυτό βέβαια είναι ανασφάλιστο, όλοι οι καπλήρωτοι για έξι μήνε. Έχουν κάνει λατομείο στην περιοχή παράνομο και κατασκευάζουν δρόμου. Έλα. έλα. Ναι, απλά θέλω να το βγάλει στον αέρα, να ακουστεί παντού, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τρόπο να ακουστεί. Ε, ε, ε και στο ΜΕΚΑ, θα το βγάλουν. Καλ, βγάλτε το ιστοράκι, α Το, το, βλέπουμε, κύριο, το, το βλέπουμε φράζει, το βράδυ, το τώρα. Λοιπόν, και να ξέρω ότι η παρανομία είναι από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, οι σκουριέ ή τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Ούτε μελέτε υπάρχουν, ούτε τίποτα. Δεν άκουσα να κάνετε κάτι όμω, sorry. Τι να κάνουμε, είμαστε μικρό χωριό, δεν υπάρχει υποστήριξη γενικώ, υπάρχει και εκφοβισμό. Οι σκουριέ δεν είναι καμιά μεγαλούπολη. Ξεκινά το μικρό χωριό, θα βοηθήσει και η πόλη. Αποστόλια εμεί αυτό προσπάθουμε. Γι' αυτό σε και τηλέφωνο.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 μάλλον λέω και εγώ τι μου λέει τώρα με εμένα, τρελάνη, τώρα και εγώ ξύπνησα. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς <laughs> είστε, <laughs> <Εσείς> είστε... <laughs> είστε μαλακάς. Τι να με εγώ. Μαλακάς. Ποιος είσαι εσύ. Επειδή μου ζητήσατε χούφτε, λέω τη χούφτα τι θέλετε. Δεν σα φτάνει η δικιά σα, θέλετε αλουνού. Με τι τρόπο αυνανίζεστε πια. Με πολλού τρόπου. Α, και θέλετε την ξένη τη χούφτα. Τι κούφτα να είναι Γερμανού, όχι. Θέλετε τη χούφτα του κατακτητή να σε εκτονώσει. Όχι, όχι, η δικιά σου μου κάνει πρέπει να είσαι και εσύ καλό μ' καλά. τώρα <laughs> πήρε και σε επαγγελματία τώρα, είναι, έτσι. <laughs> Τον πληρώνουν κιόλα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουμε και ευχάριστα νέα, εφόσον πέφτει η ανεργία και όλα πάνε καλά. Ο Ηλίας γυρίζει από το εξωτερικό Μόλις έμαθα λέει ότι η ενεργία στην Ελλάδα πέφτει Αμέσως έκλεισα εισιτήρια για να επιστρέψω από το εξωτερικό Που οι πολιτικοί με ανάγκασαν να φύγω Ηλίας 28 χρονών Καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ στην πατρίδα Έλα να τη δει αλλαγμένη Η κρίση σας έφερε σε αδιέξοδο Και σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε Σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε Και δεν ξέρετε πώς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 παλάξτε την κοινωνία από το άχρηστο σαρκείο σα και κάντε καλό στο περιβάλλον και στους οικείους σας. Τέρμα στα έξοδα της κυδίας. Τέρμα στη μίζα του παπά που θα σας διαβάσει. Χτυπάμε και τη διαφθορά. Τέρμα στα κεριά. Τέρμα στην καντυλανάφτρα. Όλα σε μια τεφροδόχο νοικοκυρεμένα. Θόδωρος Πάγκαλος.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 Θωρο σπάνγαλος. Σας έκαψε οτανους, σας εκεί και νεκρούς. Μουσική Θα δοθεί προτεραιότητα σε Τζίπρα κομμunistές Πελεκούδη. Όλοι τυ τυ τυ, ολιτέφα, τυ τυ τυ, ολιτέφα. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω, κρέμε τους έχουν αρχίσει να έρχονται. Η πυργίο εθνικής οικονομίας και οικονομικόν. Σε αυτού του δρόμου που περπατάτε. θα περπατάει ένα πληθωρισμό. Κάτι για βάρκε μικρή, κρυστάλλινε πετάτε. Πάνω από τα κύματα στον όμορφο γυαλό. Οι επενδύσει έρχονται. Η ανάπτυξη ήρθε. Η ανάκαμψη άρχισε. Εκεί που οι μίλοι στεκούν τώρα, γκρεμισμένοι, μοντέρνε Από τις τροματικές και αμοιβαία που είναι παραμελημένη, μια πλασταγμητή από τις πλέον κοσμιτές. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη και, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη. Συγγνώμη αδελφάκι ανοικαίκατα, αλλά βαποριές. εγώ θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπράβο! Διότι πώ πέφτει η ανεργία και έχει φτάσει στο 10% επειδή έχουμε ουρά έξω από το γραφείο του Στουρνάρα, ακούσαμε εδώ και ακούσαμε και το όραμα το είπε βέβαια η Χρονοπούλου, δεν μπορούσε ο ίδιος να τραγουδήσει και πολλές δουλειέ, γιατί έβλεπε τους Επενδυτέ που κάνουν ουραξ το γραφείο του. Έτσι αισιόδοξα, έτσι αισιόδοξα αρχίσαμε, αισιόδοξα τελειώνουμε. Ακολουθεί λαό, αμέσω μετά για τη εμείς τα υπόλοιπα αύριο γεια σα. Έλα, Έλα Ο Πάγκαλος γιατί θα κάνει τέτοια επιχείρηση από Γιατί Για τον εαυτό του. Για όταν πεθάνει, δεν θα το καπάκι του από το φέρετρο, από την του, και εκτός αυτού δεν μπορώ να του Αποστολάκι το φάγα πρωί-πρωί το πακέτο. Τι έγινε. και προόλης η κυρία Αγετούλα. Τι έγινε. Ανοίγω ένα σουτέρια απ' το γραφείο τη, βλέπω ένα φάκελο που πας... Έχει και γραφείο? Της έχει δώσει και γραφείο? Ε πώ να μείνει εξόρι και πρόλη. Περίμενε, παιδιά. Θα... Πολύ λάσκα την έχει. Τώρα θα τα μάθει όλα! Αυτή έχει το γραφείο σου σπίτι, δεν το έχει εσύ. Ωραία, Α... παιδί μου. Άκου τι, μετά από 50 χρόνια τι πακέτο έφαγα. Ανοίγω έναν φάκελο που είχε και με παίρνουν τα αρώματα. Υπάρχει γράμμα χαρτί που να μυρίζει μετά από 50 χρόνια. Οπα. Αρχίζω να διαβάζω ναυτικό. Είμαι στο Μαρακάιμπο. Αν να έρθω να σε βάλω στα γόνατά μου να πιούμε καφέ από το ίδιο φλιτζάνι. Κα... Μαρακάιμπο, όχι Μαρακάιμπο. Μαρακάιμπο. Ναι, ναι. Κάπω έτσι το γράφει. Να καπνίσουμε, να πιούμε απ' το ίδιο φλιτζάνι καφέ, να καπνίσουμε. Μα... Έμαθε από αυτό κα... το καπνίσμα. Ένα χρόνο πριν από μένα έγιναν αυτά, πριν τη γνωρίσω. Ε, το κακό είναι δεν θα έμαθε μόνο το κάπνισμα, θα έμαθε και το τσιμπούκι. Α! Λοιπόν, έμαθε το κάνεις με αυτόν καλύτερο δα... και καθόμουν εγώ κερατάζ μετά να το κόψω. Άκου τώρα! Στα γόνατα λέει: Να καπνίσουν μαζί, να, να πιούν καφέ μαζί. Ε, έχετε και το τσιμπού, Τσιμπούκη, τάπαγο. 50 χρόνια μετά, είναι δυνατόν τώρα. Ε, τώρα σε βαρέθηκε κι εσύ. Επειδή εσεί βαριέστε από την αρχή, η γυναίκα είναι κεφαλικό τύπο. Βαριέται από ένα σημείο και μετά. Ε, περίμενε 50 χρόνια. Εσύ βαρέθηκε στα 3 χρόνια, εκείνη στα 50. Αν θε Θα... καλά. Πριν τη γνωρίσω, αλληλογραφούσε και έτρεχε με... να μα Να μην σε ζαλίζει κιόλα και σου λέει να το κάνουμε, λέει να το κάνουμε. Αφού δεν σου σηκώνεται. Άχωσε και εμεί <σοπό> Εμά τα λαϊκά παιδιά δεν ξέρω αν το κατάλαβε, την Παρασκευή μα πρόσβαλε. Γιατί? Που είπε για τον Βασίλη Καρά και για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε και τέτοια. Α, δεν ήθελα, δεν είχα πρόθεση. Και ε, <σοπό> με χαίρετε, <σοπό> λέω <λέει, σοπό> εγώ, τα λαϊκά παιδιά Είναι... τα <σοπό> πρόσβαλα. Τα κομμουνιστικά παιδιά τα πρόσβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παρατάτε, λέω εγώ. Ό,τι θέλουμε, θα λέμε. Βάλε και καμιά γατζίδου, βάλε και Βασίλη Καρά, ένα μισεκατό. <σοπό> Μόνο οι δημοκράτε <ελίδημο, σοπό> <σοπό> δεν Α, μάντια. Αυτέ οι άνθρωποι, άμα κάτι του ενοχλεί, κάνουν καμιά χάκιριά, βάζουν τα ισχυρά μέσα, βάζουν εκεί του φίλου τους, euh, τη ΕΙΠ, που είναι στι ομάδε αλήθεια. Ναι, εντάξει, δεν βρίσκουν την άκρη του, τέλο πάντων. Για πε. πάντα δεν μα ζαλίζουν. Λοιπόν, δεν μπαίνουν για παράπονα. Ή τέλο πάντων δεν μπαίνουν εμά. Το δικό μα το κεφάλι δεν ζαλίζεται τουλάχιστον. Τι θέλετε τώρα. Πε το, το φίμιο να κατεβάσει λίγο το επίπεδο και σε καθημερινή βάση να βάζει το για το ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Για τον κύριο Μανητάκη, α πούμε σήμερα, θα μπορούσε άνετα να το βάζει. Μην ξεχνά ότι υπάρχουν και λαϊκά παιδιά σαν και εμά. Δεν μου λες Έλα. Ο κωδικός που είχα από τη χρηματιστηριακή Παλιά που βγάσαμε τα λεφτά στο χρηματιστήριο Κάνει για να εισφράξω τώρα τις μεταχτές Που είπε ο πρέπει να βγάλω καινούριο Ναι Ναι γεια σα. Θα κάνω μια ερώτηση Είναι real FM δεν είναι αυτό Ναι Ωραία Θα κάνω μια ερώτηση Ε κάντε τι. Εσείς χαιρούσαστε που ταλαιπωρούν και σκοτώνουν τις Έλληνες στη Μέσα Ανατολή Το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Με γεμάτο το στομάχι και στ' μας μουσική. Μπράβο, Αντώνη. Συζήτησες, τι κάνετε, πως πάει το παιδί. Πήραμε πλυντήριο, θα πάρετε κρασί. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά hey. Αρχίζουμε, αρχίζουμε. Ό,τι χρεια να κάνεις, μην Panem ja dzisiaj anergia, te anergia, te Μην αναστεράζεις, σύπνετε με και θυπάμε για δουλειά Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10% Μπράβο!